Τι του λέμε τον Ερδογάν Τι του λέμε τον Ερδογάν Τι του λέμε τον Ερδογάν Ερδογάν δεν θα πάρει στο βυζάτιο. Δεν μπορείς, είμαστε ιδιοκτήτες του Είμαστε εμείς που μας ανήκει Και μπορούμε να λέμε πάλι με χρόνια με καιρούς Πάλι δικά μας Τάνε. Ε, το έχει πάρει το Βυζάντιο να του πει κάποιος του Βελόπουλου Εδώ και σε εκατοντάνες Χάσαμε χρόνια Χάσαμε το Βυζάντιο? Ε. Πού θα πάμε διακοπές φέτος? Ε, τόσα μέρη Αλλά απίφθηνε μήνυμα προς τον Ερντογάν από το βήμα της Βουλής Και του λέει αυτό Το Βυζάντιο δεν θα το πάρεις, ανήκεις εμά. Αν έχεις να αλλά πεις. το έχει πάρει ο άλλο. Δηλαδή πήρε και την Αγία Σοφιάπια. Έχει φτιαχτεί το αποχέτευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Δεν ξέρω, δεν έχω δει με μεσημεριανό α, Σύριελ. Α, να σου πω ναι, ναι. <laughs> τι είναι το Κωνσταντίνο Κιλέντσι. Δεν μπορεί, δεν το έχει δει τόσο χρόνια. Το έχω δει, αλλά δεν έχω δει αν έχει φτιαχτεί το. Κατά εξέλιξη. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μήνυμα πολύ σκληρό του Βελόπουλου προ τον Ερντογάν. Τώρα θα θυμώσει και με αυτόν. Μήπω με αυτόν έχει θυμώσει και μπέρδεψε με τον άλλο Κυριάκο με τη σοτάκη του λέει Θέλω να σε βλέπω γιοκ. Δεν ξέρω, μπορεί και αυτό, δηλαδή είναι Κυριάκος ένας, Κυριάκος με και Μα γι' αυτό λέω. Ναι, είναι ένα θέμα. Από την άλλη αδέρφια είναι ένας που την τους ενώνει. Ποιος από σωστή. όλους. Τον Ερντογάν με τον Βελόπουλο. Ο Ερντογάν είναι με όλους, αλλά οκ. Okay, ναι. ναι. Ο Βελόπουλος, ναι. Παρ' όλα αυτά έχει, έχουμε θέματα γιατί... Ε, του είναι πολύ γερό. Τούτρεξε τα δόντια τώρα. Μην λέμε χάζω Τώρα είναι, αυτό είναι διπλωματικό. Μην μπλέξουμε γι' αυτό. Είναι, φοβάμαι. σου λέω, στα όρια του διπλωματικού επεισοδίου. Και δεν είπε μόνο αυτό. Να τα αεροπλάνα αύριο. Κάνε, κάθε μέρα έρχονται. Ναι, εντάξει. Μόνο... Θα πούμε ότι είναι γι' αυτό το λόγο. Ναι, θέλετε. εντάξει, να έχουμε λόγου. Δεν είπε μόνο αυτό. Ο Βελόπουλο πήρε φορά αυτό που είπα για το Βυζάντιο, και του είπε και άλλα μηνύματα. Τι του λέμε τώρα, Ερδογάν, Ερδογάν εμά θα μα ακούτε ω ουγγανάκ. Ερδογάν μου παίρνουν την περιουσία και τα πρόβατα που έχω στο χωράφι, στο, στο μαντρί μου. Ερδογάν ανήκομαι στην Ινδία. Ερδογάν, ο μπάθος ο Μαροκινό είναι γνωστός τη πάση Αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Ερδογάν, το πρώτο κόμμα που μίλησε για προπτικών. Εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο μα τον εμεί! Όλα αυτά να τα ξέρει ο Ερδογάν. Να σου πω και επειδή δεν τα μαθαίνουν όλα στην Τουρκία. Όχι. Υπάρχει εκεί η προπαγάνδα γνωστή. Oh, εκεί και αν υπάρχει. Εκεί αν υπάρχει, εντάξει. Γενικώ στην περιοχή υπάρχει. Πάει καλά. Η ελευθερία του τύπου πάει πολύ καλά γενικώ. <laughs> Αντικειμενικότητα, πολύ μεγάλη. μεγάλη. Ξέρω, η Τουρκία που είναι, σε ποια θέση είναι. Είναι παραπάνω μα ή παρακάτω μα. Δεν ξέρω να σου πω ε, αλλά... να και αυτή την κατάρια ναι. Ε, Διαβάζω λέει, ενημέρωσε λίγο ο Μητσοτάκης, και συναντήθηκε τώρα με Τσακελεροπούλ, την πρόεδρο τη Δημοκρατία, mm. να λέει, ενημερώσει για την επίσκεψή του Σουσίπ, στη ΣΥΠΑ. Mm. Πήγα να δω τους <laughs> είδα λίγο μπασκετάκι. Μπήκα λίγο μέσα, NBA, πήγα Μπήκα μέσα, έβαλα καπελάκι, έβαλα με τα Είσαι λίγο εμπαθή. Την πρώτη Δεν σε Harry Θα για την πρώτη Γιατί πρώτη. Δε, μέσα σε μια εβδομάδα πει δύο φορές. Γιατί όχι γιατί δεν δεν Ναι, αλλά γιατί, γιατί δεν την ενημέρωση για την πρώτη. Δεν θα πει από εκεί. Πώς? Δεν θα πει ότι αποφύτησε από εκεί που και που πήγε, που πέταγε. <laughs> Τα ξέρουμε αυτά, όχι. Oh. Ζηλεύετε όλοι που είδατε Έλληνα Πρωθυπουργό να το χειροκροτάει το Κογκρέσο Όρθιο. Καλά, ζηλε, μό, το, το Πανεπιστήμιο, το και στο Πανεπιστήμιο. Και το Boston College. Και δεν πώ το εγώ πιστεύω. την είναι ο Κυριάκο Στάκα. Μισό λεπτάκι. Ένα χειροκρότημα και συνεχίζουμε. Τελικούς. Τώρα που είπαμε Boston College, στο Απιθύτα, γίνονται αυτή την ώρα επεισόδια. Πάλι, πάλι επεισόδια. Ωραία. Ε, πάλι Ποιή οι ματατζίδε. Είναι οι μα, ματατζίδε μεταξύ του, α <laughs> Όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι και μέσα και έξω, πια οι ματατζίδε. Είναι μέσα και έξω. Έβλεπα κάτι βίντεο το πρωί που συνοδεύαν οι ματατζίδε κάποιου φοιτητέ να περάσουν να μπουν μέσα. Ένα-ένα ένας, μα, yeah, μα, μα, ματζίδε έπαιρνε φοιτήτη. Και τώρα έχουμε ένα τραυματία, ο έχει πάει στο νοσοκομείο. Ό,τι βλέπω στο Twitter, το, Δεν έχουμε δει πλάνα, δεν ξέρουμε. Λένε ότι είναι ένα φοιτητή που πριν λίγη ώρα ήταν στο έδαφο, είχε αίμα στο στόμα μετά από ευθεία βολή. Ματ τον ΜΑΤ με χειρομοβίδακρο του Λάμψη. Ωραία. Ε, και έχουνε, τον πήραν στο νοσοκομείο. Μακάρι να είναι καλά το παιδί, να μην είναι τίποτα, να είναι πολύ λαφρύ όλο αυτό που έχει γίνει. Αλλά όταν μέσα σε έναν χώρο κλειστό, με αυτή την ένταση εδώ και μήνε, έχει τα ματ και έχει και του φοιτητέ. Προφανώ θα γίνουν και τέτοια. Το λέμε συνέχεια ότι δεν μπορεί να συνεπάρχουν αυτά τα δύο. Δεν γίνεται να υπάρχουν αυτά, αυτά τα δύο. Λοιπόν, είναι λάθο αυτό. Τσαμπέλα. Τσαμπέλα. Την πρίτα και τη υπουργού και τη κυβέρνηση με του φοιτητέ, του μισούν του φοιτητέ, τη νεολαία και τι επιλογέ του και τον τρόπο που σκέφτονται. Και φάνηκε και από τι εκλογέ ότι το 70% όλε τι παρατάξει δεν θέλουν, δεν κουστάρουν την αστυνομία την πανεπιστημιακή. Με το ζόρι θα πάνε επιβάλλει. Ποιο. Ποια τελευταία κυβέρνηση πήγε και επέβαλε με το ζόρι στους φοιτητές κάτι. Και νομίζουν ότι θα περάσει. Ποια τελευταία το κυβέρνηση το κάνει και... Σαμαρά. Η Χούντα. Α. Πήγε να επιβάλλει με το ζόρι κάτι. Δεν είναι Χούντα με προφανώς. Αλλά η συνειρμοί γίνονται αυτομάτως. Το επόμενο ποιο θα είναι στο Απιθήτα. Άρμα μάχης απ' έξω. Καραχα... Τι άλλο θα, θα γίνει. Και δεύτερο, Και δεύτερος και, προχτές, και τώρα, στο νοσοκομείο. Που μπορεί να είναι και πιο σοβαρά. Τι άλλο πρέπει να γίνει, Δεν Και δηλαδή. που θα αφωθεί ο μπάτσο. Θα περάσει καμιά ευέλικτη ζωή. Θα δικαστικά τον μπάτσο. Θα προβιβαστεί, θα πάει σε γραφεία και θα του πούνε και μπράβο. Αυτό είναι το θέμα. Τι θα γίνει ο ματατζή. Το θέμα είναι το παιδί να μην μάθει τίποτα. Ο φοιτητή. Που μέσα σε όλα αυτά πήγε για τη σχολή του εκεί. Ναι, θα έχει άποψη. Δεν γουστάει την αστυνομία μέσα. Δεν κατάλαβα. Τι θα είναι φυτά. Και καλά κάνουν τα παιδιά. Δεν μπορεί γίνει πανεπιστημιακό ίδρυμα με αστυνομία. Έχει αρνητικά το πανεπιστημιακό ίδρυμα με. Όλα αυτά τα τι παθογένει των χρόνων, τα έχει, αλλά δεν δίνουν έτσι. Και τι όμως. σχέση έχει το λύσουμε, έτσι, προφανώς, λένε, τους με του μπάτσου. Δενούνται έτσι μα προφανώ. Ούτε με του μπάτσου λένε ούτε με τα που προτηλάει καιραμαίο. Με όλη αυτή την θυσκολία στο Υπουργείο και το, το, το ύφο γυμνασάρχη χούντα που κουνε το δάχτυλο που τελώνει, ο κεραμέο, ο συρίγο, η κυβέρνηση συνολικά, ο οικονομίο εκπρόσωπο, τι θα καταφέρουν με όλο αυτό. Κάθε εβδομάδα μάλλον. Κυλλοκόρτη την ένταση ξύλος. με τι δηλώσει και μόνο. Κάθε εβδομάδα Είδε. γίνεται αυτό. Κάθε εβδομάδα Είδε. έχει μάτια ξύλο μέσα στο πανεπιστήμιο. Έτσι θα, έχει βελτιωθεί η κατάσταση από πέρυσι που πρωτομπήκαν τα μάτια στο πανεπιστήμιο. Στο συγκεκριμένο, έχει αλλάξει κάτι. Και ούτε θα αλλάξει. Συνετίστηκαν οι μαθητέ να του κουρέψουν όλα, όπω κάνανε παλιά. Τι θα αλλάξει μόνο. Ότι ποια αντίληψη είναι αυτή. Ότι συνετίζουν μπάτς ε... Όχι, οι μάτια για να συνεχίσουν. Όχι βέβαια. Οι Τι εξυπηρετεί όλο αυτό εν ώψη και εκλογών στο συντηρητικό κοινό των οικογενειών. Ναι θα θρηνήσουμε νεκρό φοιτητή όμω έτσι όπως πάει Εντάξει που και θα βγουν οι νοικοκυραίοι συγκεκριμένοι να πούνε ασπρόφα Προφανώς ναι το ξέρω τι θα πούμε Αυτό θα πούνε δεν θα, θα, κάτι θα πούνε κάτι άλλο μην αγχώνεσαι Αυτά στο ελληνικό πανεπιστήμιο το παρακολουθούμε εδώ αν έχουμε κάτι θα σας πούμε ε, στο, στο Τέξας πήγε ο άλλος 19 μαθητές με τη μία και δύο καθηγητές Στη χώρα τη ελευθερία όμω. Στη χώρα τη ελευθερία είναι ελεύθεροι όλοι να έχουν το όπλο του να μπορούν να γαζόνουν οποιοδήποτε θέλει Είναι ελεύθεροι όλοι να έχουν τα όπλα του. Τα όπλα, τα όπλα, τους, όπλα ναι. είναι παραπάνω από τον πληθυσμό τη Αμερική. Εκεί πέρα. Ε, πριν, ε, στην πρώτη επίσκεψη κυρία Μητσοτάκη τώρα που τα λέει με την Τσακιλαπούλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κογκρέσο, μίλησε για την επέκταση τη ελευθερία που συνέβη στην Αμερική. Η γέννηση της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα δημιούργησε μια έκρηξη δημιουργικού πνεύματο. στην Ελλάδα που σήμανε την γέννηση της τεχνικής, των τεχνών, του το δράματος, της φιλοσοφίας που διαμόρφωσε τον δυτικό πολιτισμό έκτοτε. Η δημιουργία της δημοκρατίας της ΗΠΑ δημιούργησε τη μεγαλύτερη επέκταση ανθρώπινης ελευθερίας και προόδου πρόοδο, πρόοδο. που έχει ποτέ γνωρίσει ο άνθρωπος. <σταστική> έχουμε επέκταση, πάνω σήκωμα που λέμε πάνω σήκωμα για επέκταση, επέκταση ελευθερίας ναι, ναι, ναι. στην Αμερική το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χειροκρότησαν οι άλλοι λοιπόν σύμφωνα με τα στοιχεία οι νεκροί Αμερικανοί από οπλοκατοχή από το 1968 μέχρι σήμερα είναι περισσότεροι από τους νεκρούς όλων των πολέμων που συμμετείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείε. ωραία Για να καταλάβει, τι... έχει γίνει Βέβαια, μια επέκταση. Δημοκρατικό και το ένα, η πόλεμη που κάνουν οι ΗΠΑ, δημοκρατική και η πόλεμη αυτή. Κακό Δημοκρατική πόλεμη. και η πληροφορία και η ευκαιρία. Ελευθε... ειρηνευτικέ διαδικασίε. Συγγνώμη. Σκοτώθηκαν ειρηνευτικές... από ειρηνευτικέ διαδικασίε. Έχει τα ρίσκα του. Η ειρήνη έχει τα ρίσκα της 1,5 εκατομμύριο πολίτε στην Αμερική έχουν σκοτωθεί από το 68 μέχρι, το... μέχρι σήμερα ε, με όπλα και όλα τα υπόλοιπα. Ενώ ε, οι νεκροί. Φαντάρι στου πολέμου που έχει κάνει στι ειρηνευτικέ πρωτοβουλίε τη Αμερική είναι 1,2 εκατομμύρια yeah. από τότε μέχρι σήμερα. Δηλαδή οι νεκροί yeah. μέσα στη χώρα είναι 1,5 εκατομμύριο, οι νεκροί έξω, που είναι και ο πόλεμο, και okay, λογικό, είναι 1,2. Και, και τα δύο είναι ωραίοι δείκτε. Η επέκταση ελευθερία και τα δύο. Και, δύο. και τα δύο είναι επέκταση ελευθερία. Επίση, τα όπλα ξεπέρασαν τα τροχαίω κυρίαρχη αιτία θανάτου στι ΗΠΑ. Σε κάθε χώρο είναι τα τροχέα. Στην Αμερική είναι. Όπω. Μπορεί να πα σε ρίξει με την Ελλάδα, βέβαια, που πάμε σε αγίδια και κινδυνέσαι από τροχέο να πα στη φύμη. Εκεί κινδυνέσαι από το όπλο. Ή μπορεί και από και σε τράγω. Πα πα πα πα, πα πα, πα, στο κι που, έρχεται... που κρύβει τον προφυλακτήρα. Άντε τώρα να κάτσει με την ασφάλεια. Σιγά-σιγά και φιλική δήλωση. Τι φιλική δήλωση. Δεν τελειώνουμε. Μετά, αν έρθει ο ασφαλιστή, ρίχνει σε αυτόν μία. Και μπάει. Έτσι και δεν χρειάζεται τώρα αυτέ τι διαδικασίε. Και στην Αμερική, σύμφωνα πάντα με τι στατιστικέ, κυκλοφορούν περισσότερο όπλα Αυτό είναι επέκταση ελευθερία. Σε καλό του πάει, από ό,τι φαίνεται. Καφετόσο, στο Κολομπάιντα, αθλημόν. Δεν παίρνει ένα. Ας... Και τώρα αυτό, εδώ ήταν ψέμα. Σε και πάει και σκοτώνει στο σχολείο μέσα του μαθητέ και του δασκάλου. Αφού έχει αυτού του δείκτε η Αμερική και είναι επέκταση ελευθερία, τι την κάνουμε την Αμερική. Συγγνώμη, μήπω είναι ναι. μουσουλμάνοι αυτοί και είπαν και τέτοιο, ή ο Αμερικανικού. Δεν, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι Δεν Α, γιατί οι μουσουλμάνοι είναι συνήθω. Τι την κάνουμε λοιπόν την Αμερική αφού έχει αυτού του δείκτε που μόλι αναφέραμε, Ότι Ναι, σύμμαχό μα δεν την κάνουμε. Συμμαχό μα είναι, αλλά τι αισθήματα τρέφουμε προ αυτήν. Συγκίνηση, περηφάνεια. Άλλο ένα, άλλη μία αποθήτα. Ε, αποθήτα, θυμιατό. <laughs> θαυμασμού. Α. Όσον αφορά το τι είναι οι ΗΠΑ, και αυτό θέλω να το πω από το βήμα Βουλή, γιατί πρέπει να ακούγονται αυτά. <Συλίου> ναι, οι ΗΠΑ κυρίε και κύριοι, κύριοι συνάλλευοι για το σπουδαιότερο κράτο του κόσμου. Ποια είναι η χώρα που δίνει σήμερα τι μεγαλύτερε ευκαιρίε μπορεί να δώσει κάποια χώρα σε έναν πολίτη Οποιουδήποτε μέρου στάσει τη φέντα τη. <συσίλυν> Υπάρχει κανένα που δεν έχει ακούσει τη φράση του Αμερικάνικου όνειρο. <συσίλυν> αυτό είναι η Αμερική. Άρα θαυμάζουμε την Αμερική. Μπράβο. <συσίλυν> Νάτο. Θαυμάζουμε την Αμερική. Έχουμε πολλού λόγου και μπράβο. Ένα από αυτού είναι αυτούς. Μεταξύ τους. αυτό. Σκοτώνονται μεταξύ του. Αυτό ίσω είναι μια καλή λύση. Γιατί, Γιατί σκοτώνονται τυχαία μεταξύ του. Σωστό και αυτό, ναι. Δεν λε ποιοι ψήφισαν Τραμπ και πάμε. Αυτή είναι που σκοτώνουν κυρίω. Και έχουν από δέκα όπλα ο καθένα. Οι άλλοι δημοκρατικοί έχουν από δύο όπλα ο καθένα. Πιο μαζεμένοι. Είναι εννοώ. Δημοκρατικό, συνάλλο. Μα είναι προοδευτική. Και το έχει ίσα να υπερασπιστεί τη δημοκρατία τότε χρειαστεί. Ναι, το βλέπω. Και τι δημοκρατικέ ελευθερίες Στα σχολεία κυρίω και στα εμπορικά Εδώ έχουμε κυβέρνηση Μιτσοτάκη και βγαίνει ο Μπάμπη, ο φίλο σου, δημοσιογράφο. και ε, Α, Όχι, όχι, δημοσιογράφο. Βουλευτή πια της Νέας ε, Δημοκρατίας και έχει εκφράσει μια πορεία σήμερα το πρωί. Η πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη απορώ πώ δεν υπερψηφίζεται με τα δυο του χέρια από την αντιπολίτευση, από τη στιγμή που η αντιπολίτευση, οι μεν μιλάνε για το σοσιαλισμό, οι άλλοι για τη σοσιαλδημοκρατία, <σχεδεύτερα> είναι <σχεδεύτερα> αμυγό η πολιτική Μητσοτάκη Είναι αμυγό αυτό που στην Ευρώπη στην Ενδύση, συνηθίζουμε δύο να δύο λέμε, πολιτικών. είναι μια πολιτική στο κέντρο. Ναι. Ενισχύω πρώτα απ' όλα αυτόν που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Απορεί ο Μπάμπη που δεν ψηφίζουν με τα δύο χέρια. Όλη τη αντιπολίτευση τα πακέτα στήριξη, τα μέτρα αυτά που παίρνει η κυβέρνηση Μιτσεντάκη, τα οποία δεν φτάνουν ούτε για διήμερο. Με του ρυθμού αύξηση και όλα αυτά που γίνεται. είναι αυτά, παιδί, ούτε έχει πάει. Δίμερο. 12 έχει πάει ο μήνα και κοιτάζε, ψάχνεσαι. Λε, ρε, άντε, τώρα τι θα φάμε του υπόλοιπου 18 μέρε. Ανακοινώνει συνεχώ κάποια. Έχει τελειώσει, έχει μείνει. Είναι πανία, πληρώσει τα πάντα. Κοιτιέσαι μετά και κάνει έρωτα με τα μακαρόνια. Πώ. <χει> Ενώ ερωτεύεσαι με τα μακαρόνια. Λατωνικά. Λατωνικά. Πλατωνικά. Α, και τα μοιράζεσαι. Από αυτά που τα έχουμε πάρει στην άκρη για περίπτωση. που είχαμε πάρει τότε. Είχα... Κολόχαρτα και, γερο... και μακαρόνια έχουμε. που είπε και η Γερμανίδα υπουργός. που άμα θες να μετρήσει τη μερίδα να ξέρει, αν βάλεις μια χούφτα μακαρόνια μέσα στο κολόχαρτο, mm. στο τέτοιο, είναι μια μέρηδα μακαρόνια να ξέρει για δύο άτομα. Δύο Εμεί έχουμε κουτάλα ειδική. Αυτή με Έχετε την τρύπα από α, κάτω. Εμεί δεν έχουμε, έχουν πολλά κολόχαρτα όμω. Εσύ παίρνει το χαρτί υγεία και βάζει. Ότι περάσει ή στην κατεύ Ε, έχεις, ε, μονάδα μέτρηση, ε, έχεις. Τέτοια, έτσι. Έχει μονάδα μέτρησης Έχω τα εργαλεία που πέμπτει η κουζίνα μου Τα <laughs> <laughs> σωστά εργαλεία ε, Άλλωστε τα χαρτιά υγείας είχαν, είναι πολιτικό διακύβευμα σε αυτό το τόπο Έτσι κι αλλιώς Από με τη βούλτεψη, από τον Άδωνη Δεν τα χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητα Δεν ασχολήθηκε κανείς με τη Βενεζουέλα τώρα που δίνει πετρέλαιο στον πλανήτη Τι γίνεται αν πεινάει ο κόσμο. Ξαφνικά τώρα, σταμάτησαν τα ρεπορτάζ. Και ο Γκουαϊδό εκείνο τι γίνεται που είχαμε αναγνωρίσει. Ο φίλο. Ο φίλο, ο, ο πρωθυπουργό, πρόεδρο Γκουαϊδό που αναγνώρισε η ελληνική κυβέρνηση μόλι. Και εκεί πρώτη. πρώτη. Και εκεί πρώτη. Υπήρξε και άλλο δεύτερο μετά ή μόνο εμεί. Υπήρξαν κάτι άλλοι καταστραμμένοι. Εμεί είμαστε σε αυτά βασιλικότερα του βασιλέω. Το δηλαδή υπάρχει ο βασιλιά που θα αναγνωρίσει το ΝΑΤΟ, οι δυτικέ χώρε. Εμεί πάντα. Και έτσι έγινε και εδώ, έτσι έγινε και στην Ουκρανία. Στείλαμε όπλα και ξαναστήλαμε όπλα. Ναι, αλλά πήγαμε κουβά τώρα με τον Γκουαϊδό. Τον Γκουαϊδό, ναι, αλλά γύρισε ο πλανήτη, αγαπητοί συνάδελφοι. Το τώρα στείλαμε όπλα που τα ξέρουν οι Ουκρανοί. Τώρα στείλαμε ο... όπλα καινούργια. κανονικά. κανονικά. κανονικά. κανονικά. Γιατί πρέπει να είχαμε στείλει κάτι κράνη, κάτι. Στην γιατί κάτι δεν, που τα ξέρανε. Ναι, μπράβο, ένα 20.000 τώρα... καλάζεγο. Έχει κάποιο γνωστό ή δεν θα, θα διαβάσω οδηγίε, θα το κάνουμε ηλικία. Πώ θα το φτιάξω τώρα αυτό. Εδώ σβίλες. μπαίνει καβίλια. Και το αλενάκι. Ναι, και γύρω, <laughs> γύρω, <laughs> γύρω, γύρω, γύρω. Μα δεν μπαίνει. <laughs> αυτό που. Και μου στείλανε λάθο σφαίρε. Πάντα <περισσέβη, laughs> δεν χωράει. Στα έπιπλα του Οικεία περισσεύει πάντα μετά ένα. κάτι, ένα, <laughs> κάτι περισέβει, Ένα ξύλο, ένα χαρτόνι που βάζει και στα τσάντε. Και Ψάμιξε, λες που δεν το έβαλα αυτό. τι δεν έκανα σωστά. Πού δεν, και άντε παλεύουν την αρχή. Και τίποτα. Είναι απλά παραπάνω. Όχι, <laughs> δεν είναι παραπάνω. Ε, καμιά φορά είναι καν, μια καμπίλα παραπάνω. παραπάνω. Εκεί και στα πλέον μπιλ. Στα Playmobil τι είσαι, hey, και τα λουλουδάκια και αυτά και σου πει: Περίσκεψε έγινε, Κάτι έχει πάει λάθος. Από όλα τι θεματικέ που έχει το Playmobil, λουλουδάκια παίρνει εσύ. Λέω παράδειγμα, <laughs> ρε παιδί μου: Ό,τι έχει κάτι και τα λουλουδάκια. Κάτι πιγκασμάδε κάτι μπουλντόζε, κάτι σπίτια. Τι μπουλντόζε, να σου περισσεύει <laughs> μια πόρτα. Α. Τι την κάνει. <laughs> πόρτα. Ε, ε, ε, ε, ε. <laughs> λοιπόν, στο ότι ο έχει απορία γιατί δεν αντιπολίτευση. Με τα δύο χέρια. Που δίνει για να μου του δώσε ο κόσμο με κόσμο με τα δύο χέρια μετά. Ναι, που δίνει η κυβέρνηση και δεν το εκτιμάει για την πολίτε. Βγαίνει και ο κυκίλια σε άλλο κανάλι σήμερα το πρωί. Α, θα δεν αντί έχω τον κύκλια. Θα τον ακούσω. Σε παράζουν πάρα πολύ. Είναι τουρισμού, κίλια. είναι τουρισμού. Θέλω να, το Θέλω να αναλογιστείτε το νούμερο. Επειδή με εκεί λένε ο κυριάκο τη δέξη προθυμώ αυτή τη χώρα, φιλελεύθερο, ιεροφιλεύθερο και με τι ανάλογε πολιτικέ κλπ. Πολύ ωραία. Ο Πρωθυπουργό τη Χώρα έχει δώσει 44 δί με στην πανδημία, στην ελληνική κοινωνία και στου επαγγελματικού κλάδου. 3 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν direct στον τουρισμό. Αυτό το έχει δώσει. Τα έβγαλε από την τσέπη του και ναι, τα έχει ναι. δώσει. Άπλας, άπλας, Δηλαδή πώς το χρησιμοποιούν έτσι απλά. Αυτό είναι φόροι έτσι όλων μας. Και λέει έχει δώσει. Μπορούσε να μην είχε δώσει, δηλαδή τι θα είχε γίνει στην Ελλάδα. αν Δεν είχε δώσει με στην πανδημία και δεν δίνει και τώρα. Και συζητάμε για να, για τα κερδάν... αυτονόητα. Για να κερδίζουν οι εταιρείε υπάροχοι. Προφανώ κάτι ένα ψύχουλο πρέπει να δώσει στον κόσμο για να μην, μην βλέπει το την ασχροκέρδια και το πιάτσιο που γίνεται. Να κερδάνε επίση να πούμε χωρί. Ναι, ναι, και ε? το άλλαξα. Όμω, να μα πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Πολύ γρήγορα το άλλαξε. Yeah. Δεν πιάνετε. Δεν τόπα όμω. Προφορικό λόγο, είναι λέγονται διάφορα. Θα σου κλείσω το κερδίζω τώρα όλου του χρόνου, το ξέρω. Να σου κλείσω. Μου. <ΣΠΡΟ> είστε <ΣΠΡΟ> για να μάθετε ελληνικά, δεν ξέρετε τίποτα. κλίνω είναι. Ήταν μέλλοντα το που είπα εγώ. Να σου <laughs> κλείνω. Θα κλείνω. Mm. Λοιπόν, ε, εδώ το χρησιμοποιούν έτσι με μια άνεση κυβερνήσει. Το κάνουν όλε οι κυβερνήσει ότι δώσαμε στο λαό τόσα δι. Είμαστε large. Μπράβο να το εκτιμήσετε, να μα ψηφίσετε. Κανεί δεν έδωσε τόσα και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί και ο Τσίπρα πριν 15 μέρε που είχε δώσει μια συνέντευξη μετά την επανεκλογή του στην Προεδρία. Εντάξει. Είχε πει για τα δικά μα λεφτά. Τα δικά μα λεφτά που ο Μητσοτάκη τα μοιράζελα και αυτό χρησιμοποίησε το κτητικό. Με ρωτάτε για να πω ένα θετικό στο, σε έναν πρωθυπουργό ο οποίο τούδε την ώρα έχει φέρει και την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία σε μια κατάσταση που δεν ήταν ούτε στα μνημόνια. Δηλαδή, η μείωση του έμφυγα δεν είναι θετικό, κύριε Πρόεδρε. Ναι, με βεβαίω, με, με, με, με τα δικά μα τα λεφτά. Βεβαίω, ναι, αλήθεια. Με ξένα κόλβα έκανε καλή δουλειά εκεί. Αφήσαμε τα ταμεία γεμάτα και ήρθε και στη μείωση που είχαμε ήδη κάνει εμεί, πρόσθεσε και άλλο και είπε, Εγώ τα έκανα, δεν τα έκανε, ΣΥΡΙΖΑ. Οκ, okay, είναι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή, αλλά εδώ είναι το κτητικό ότι αφήσαμε με δικά μα λεφτά το έκανε Με ξένα κόλλυβα όταν λέει, ενώ ο Τσίπρας οικειοποιείται, Ποιανών πιανού κόλλυβα Ναι, εντάξει, το έχουν αυτό οι κυβερνόντους, νομίζουν ότι από φόρου τα παίρνουν όλα αυτά Και μάλιστα επί ΣΥΡΙΖΑ πάρθηκαν από συγκεκριμένη τάξη όλα αυτά, κυρίω από την περίφημη μεσαία τάξη Οπότε το χρησιμοποιεί συνέχεια και λένε να αφήσαμε αφ Καλώς, okay, ναι, να έχουμε, αυτοί νομίζω θα ξαναβγούν και θα χρησιμοποιήσουν ήδη Α, τα 30 ευκάδεις Το ξεπερνάμε λίγο αυτό Ήρθε ο άλλος τώρα εδώ και έχει πέσει σε αυτά και σε όλα τα άλλα που μαζεύονται Και μοιράζει και το παρουσιάζει ότι είναι δικά του και λέει ο Κικίλιας. Μπράβο τα 44 δις που δώσαμε στον λαό Το θέμα, ένα ωραίο ερώτημα είναι πόσα παράγει ο ελληνικός λαός Γιατί και και πόσα από του γυρίζουν πίσω και πόσο του ρουφάνε από αυτά που παράγει. Πόσα του γυρίζουν πίσω. Γιατί και προχτέ πάλι έκανα εγώ μια αναφορά κάτι και έστειλε ένα μήνυμα μια Κροάτρια-Κροατή. Κροάτρια, δεν θυμάμαι. Και λέει, είπα εγώ τα δωρεάν πρόγραμμα, παιδεία, υγεία κλπ. Και λέει δεν είναι τίποτα δωρεάν. Να ξέρετε ότι όλοι είναι από φόρου. Προφανώ είναι όλα ναι, από φόρου. Το αυτούμε, καταλαβαίνουμε. Ναι. Είναι από φόρου. Το θέμα είναι πόσο θα μπορούσε να ήταν και μαζεύετε ποσό από φόρου κάποια δις το χρόνο. Και μοιράζονται. Πόσο θα μπορούσε να ήταν αυτό το ποσό αν πέρα από τους φόρους που συνεισφέρουμε όλοι έβαζε μέσα στο κουμπαρά και τα κέρδη των επιχειρήσεων αν δεν είχαν ιδιοκτήτες αυτές οι επιχειρήσεις wow. δηλαδή μια επιχείρηση βγάζει, μοιράζει στη μισθοδοσία 100 εκατομμύρια ο ιδιοκτήτης έχει την υπεραξία των εργαζομένων κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια Μπορεί 200. κάποια Επίσης... τα γυρίζει στην επιχείρηση νέος επενδύτης κεφαλή κάποια that's πάνε σε LRJET Στη ζυρίχη, σε, σε και τα λοιπά Και φαντάζεσαι ε, αυτό, το θέμα είναι, αυτό το ποσό Συγγνώμη λίγο αυτό το ποσό Να ξαναγύριζε στην επιχείρηση Στην παιδεία, στο σχολείο, στον παιδικό σταθμό της. Έχει γίνει στην ανθρωπότητα μια φορά Έχει γίνει. Οικονομικά είχε πετύχει Και α λένε αυτά που λένε όλοι Αλλά θέλω να πω ότι δεν πάει ο νους μα εκεί Όπω είπε ο Κυριακό Μητσοτάκη προηγουμένω, δεν υπάρχει δωρεάν φοιτητική στέγη. Γιατί δεν λες δωρεάν αυτή, να έχουμε δωρεάν φοιτητική στέγη. Ναι. Γιατί να μην έχουν όλα τα πανεπιστήμια. Γιατί θα, πρέπει, για αυτό, γιατί θα πρέπει να ε, βοηθηθεί η, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όλα αυτά, οι φίλοι του και όλοι τέτοιοι. Προφανώ. Οι ιδιωτική ιδιωτική ιδιωτική και τα κτλ. Αυτοί που θα αγοράσουν και θα έχουν μια ιδιωτική φοιτητική εστία και θα νοικιάζουν ή θα παίρνουν από το κράτο για να κάνουν αυτό στο μάγκα ότι με λίγα λεφτά έχει φοιτητική στέγη. Και τέλο πάντων, όντω, γιατί δεν μην έχουμε δωρεάν υγεία και παιδεία, γιατί οι φόροι. Προφανώ με του φόρου μα πάνε, αλλά δεν πάνε και με του φόρου των εφοπλιστών, των καναλαρχών. Όχι, βέβαια. Αυτό ο... είναι το θέμα. Εδώ του ενισχύουμε. Ενισχύσαμε την Αιτζίαν. Δώσαμε λεφτά στην Αιτζίαν. Για να πέσει η Αιτζίαν, Δηλαδή δεν έχει άλλο να φάει και δώσαμε στην Αιτζίαν. Σε μεγάλε εταιρείε γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Ε, ο κύριο, μια που στη ΔΕΗ, ο κύριο Οικονόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπο. Από το Σεπτέμβριο, θυμάστε το Σεπτέμβριο, έγινε η τελευταία πώληση ενό πακέτου τη ΔΕΗ. Κάτι είχε μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ που είχε ξεκινήσει μια διαδικασία, είχε ξεμείνει κάτι, το ολοκλήρωσαν. Γιατί είναι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά και πρέπει να μην υπάρχει κρατικό οργανισμό, πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικέ. Υπάρχουν ιδιωτικοί Που είναι για το καλό του Έλληνα πολίτη, έτσι. Ο κύριος Οικονόμου τότε, έπεσα πάνω του στο ηχητικό, γι' αυτό το θυμήθηκα. Μα είχε πει ότι όλο αυτό. Το τελευταίο ξεπούλημα της ΔΕΗ γίνεται βοήθηση, για το καλό. Για, για να πέσουν οι τιμέ. Για τον αυτό. ανταγωνισμό. Ναι. Πάρτε τον. Βλέπετε εδώ πουλάνε και τη ΔΕΗ την ώρα της κρίση. Αυτό που γίνεται τώρα είναι άντληση κεφαλαίων από τις αγορές, ε, όχι από τον Έλληνα φορολογούμενο, για να επενδύσει η ΔΕΗ στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια να γίνει πιο ανταγωνιστική. Να ο πολίτη, να... τι όφελο έχει από αυτή την πώληση. Ο πολίτη, μακροπρόθεσμα, θα έχει όφελο ότι η ΔΕΗ θα μπορεί να παράγει φτηνότερα ρεύμα, άρα να μην είναι ευάλωτο στι αξι... αυξήσει, στι μεγάλε ανισορροπίε που δεν οφείλονται στο εσωτερικό αλλά στο εξωτερικό, να μπορεί να είναι πιο φτηνή η μπορεί ενέργεια. να παρεμβαίνει όμω όπω κάνει τώρα το κράτο να συγκρατεί τι τιμέ. Το χάνουμε σχηρή... αυτό. Θα έχει ισχυρή μειοψηφία το κράτο. Αλλά το ζήτημα είναι να μπορεί η ίδια επιχείρηση παράγοντα φτηνότερα ρεύμα και πώ μπορεί να παράγει φτηνότερα ναι, ρεύμα. Την ίδια επιχείρηση στην Ελλάδα. Βεβαίω αυτό είναι ο στόχο. Ναι, εντάξει, μακροπρόθεσμος στόχος, όπως φαίνεται, γιατί έρχονται και οι μειώσεις. Μην Με γίνεται τα χιλιάρικα που σας έρχονται τώρα. Τον ακούς, λοιπόν, τον κύριο οικονόμου και τον τάδε βουλευτή, τον τάδε υπουργό, τον δημοσιογράφος να λένε να, ο ανταγωνισμός, πρέπει να λειτουργήσει σε ελεύθερη αγορά. Θα γίνει για το καλό, τώρα Σεπτέμβρη αυτό έτσι, δεν ξέραμε ναι. τίποτα. Θα γίνει για το καλό, το ακούς και αν... Πούμε εμεί εδώ κάτι, ή όποιοι ξέρουμε λίγο, ξέρουμε λόγω το ξέρουμε το έργο, το έχουμε ζήσει. Όχι, δεν έχουμε μαντικέ ικανότητε. Αν πει λίγο, α κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι, σε θεωρούν κομπλεξικό, γραφικό, ε, δεν θες την ανάπτυξη. Αν θέλει και να τελικά, τρεις μήνες, τέσσερις. Και τελικά περνάνε τρει μήνε, τέσσερι. Και οι λογαριασμοί τη ΔΕΗ είναι. Δεν έχουν ξανάρθει ποτέ στην ιστορία. Οι υπάροχοι έχουν κερδίσει αυτά που δεν έχουν κερδίσει ποτέ υπάροχοι στην ιστορία. Και μένει το ηχητικό του οικονόμου, του χει δεν είναι το συγκεκριμένο, που λέει Γίνεται και το καλό του. Ναι, και, και θα είναι να ο κερδίσει είναι ο και ναι, ναι, ναι. ναι. Γιατί θα μα τα επιστρέψουν αυτά μετά. Δηλαδή, αν επιτευχθεί ο στόχο και θα πληρώνουμε πολύ χαμηλά τη ΔΕΗ, θα μα κάνουν και μια επιστροφή για τα λεφτά που είχαν πάρει και το Φλεβάρι. Το 22. Ε, το, τώρα, αυτό που θα έρθει τώρα, που όμω σε σχέση με το πώ θα είναι η ΔΕΗ οι λογαριασμοί ηλεκτρικών εταιριών από εδώ και πέρα. Δεν φτάνει επίση δε αυτό να καλύψει τίποτα. Τι να φτάσει. Όπω δεν φτάνει το επίδομα για τη βενζίνη να καλύψει τίποτα. Όπω δεν φτάνει. Μα τι με 40 ευρώ. Η αύξηση του μισθού. Ποια το που το είναι, τι είναι μια ευκαιρία αύξηση του μισθού. Για το, που δεις τις αναλογία Τις αναλογίες αυτό, λίτρου ε, σε άλλε ευρωπαϊκέ Σε αναλογία λίτρου βενζίνη με μισθό, θα πάθει πλάκα. Ναι, το ξέρω ότι γίνονται αυτά. Τα λέμε. Υπάρχουν πια στο Twitter φωτογραφίε από όσα γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε σε διαφημίσει. Ε, Δημήτρη, ε, είναι ένας Χρήστος Αβραμίδης τα έχει βάλει είχε τη φωτογραφία που είναι και συνεργάτης μας και το βάζει στο Twitter, έχει βάλει τη φωτογραφία του παιδιού που είναι κάτω πεσμένο ε, είναι ένας φοιτητής πεσμένος κάτω με αίματα τον έχουν πάρει στο νοσοκομείο ελπίζουμε όλοι να, να είναι καλά δεν ξέρουμε περισσότερα τι γίνεται γιατί γίνονται αυτή τη στιγμή όλα αυτά Οπότε το παρακολουθούμε και εμείς μέσω των social media με όλη την ε, ε, υπερβολή που μπορεί να υπάρχει όταν ένα γεγονός γίνεται αυτή τη στιγμή και την άγνοια των, γεγον, των ε, στοιχείων του ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει και τι γίνεται τώρα που μιλάμε Βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ ψηλά το Απιθήτα Όλοι μιλάνε για ευθεία βολή πάντα στο Twitter τον Ματ με χειροβοβή κρότου του Λάψης στο παλικάρι αυτό Ευθεία, βολή σε ευθεία, ευθεία βολή. βολή, σε ευθεία βολή, αυτό είναι το σημαντικό. Θα το, το δούμε, το παρακολουθούμε, αν έχουμε κάποιο νέο, θα πάμε να ακούσουμε τώρα διαφημίσει και εδώ είμαστε. Τι του λέμε το Αρτογάνου? Τι του λέμε του Ερντογάν. Ερντογάν, το πρώτο κόμμα που μίλησε για κρατικών. Εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο μας ήταν εμεί. Γιατί το λέει ο το Ερντογάν, επειδή υπάρχει μια φήμη για το Οθωμανικό. Ανακούγεται. <laughs> Επίση, να μην μπερδεύτηκε, νομίζω ότι άλλο κόμμα είπε για το προκτικόν. Αυτό okay. ήταν το πρώτο κόμμα που το είπε και το μοναδικό. Πρωτιά και αποκλειστικότητα. Δεν νομίζω άλλο κόμμα να θέλει να πει για αυτά τα, τα σκευάσματα που τα έχει ο Βελόπουλος μόνο. Έτσι δεν μπορεί. Έχει και τα, είναι μπραντ του. Ποιο θα τα Οι α, άλλοι από... πουλάνε άλλα. Από τον ακροδεξιόχο. Νανογυλέκα πουλάνε δεξιό... που πουλάνε που τέτοια. Εκτό αν από τον ακροδεξίο ή δεξίο χώρο βγουν κάποιοι και πούνε και εμεί επιστολέ του Ισού. Μπορεί να πει το ίδιο Πέτρου, γι... κάτι να υπάρχει ένα ανταγωνισμό. Υπάρχει... Θα είναι για συμφέρον μα, αντίθετα. Mm. Α βρεθούν πολλέ επιστολέ mm. για να κερδίσουμε εμεί τελικά. <laughs> αυτό ακριβώ. Πολλοί πάροχοι ε, επιστολών. Μπράβο. <laughs> Θα πάρετε και πόνου. Οι πάροχοι γενικώ σε αυτόν τον <laughs> τόπο παίρνουν Μόνοι σα. Στο, στα Σεπόλια είχαμε πριν λίγο καιρό την αυτοκτονία ενό 14χρονου mm. μαθητή. Λέγονται διάφορα, γίνεται έρευνα στη δικαιοσύνη, συγκλονιστικό το γεγονό έτσι κι αλλιώ. Στην πορεία, πριν μερικέ μέρε, δύο-τρει-τέσσερι, βγήκε ότι ε, εκεί αυτά που γίνονται στο σχολείο είναι λίγο παράξενα και παλαβά. Ε, υπάρχει μια διάχυτη έτσι, αντίληψη μπούλινγκ κάποιων mm. σε κάποιου μάλιστα κυκλοφόρησε και ένα βίντεο στο ίδιο σχολείο που είναι κάτω μια 14χρονη κορίτσι και τη χτυπάνε από πάνω και, και, και. ο δικηγόρος τη 14χρονης ε, έχει κάνει τα δέοντα γιατί αυτό έχει γίνει παλιότερα και έχει κάνει τα σχετικά και προς το Υπουργείο και προς τις υπηρεσίες τη δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια όπου πρέπει να κάνει δηλαδή αυτά που πρέπει να κάνει κάποιο για να σταματήσουν το κακό. Βγήκε ο δικηγόρος χθε. Σε κανάλι είναι ο κύριος Φουφόπουλος Δημήτρης και άκου τη κατήγυλα. Φτάσαμε 10 Οκτωβρίου περίπου να υποστεί έναν πρώτο πολύ σκληρό και βίο ξυλοδαρμό. Είναι ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει σε όλα τα μέσα τι τελευταίε μέρε. Αμέσω μετά η μητέρα απευθύνθηκε και ενημέρωσε επίσημα με εξωδικό της το Υπουργείο Πεδία, το διοικητή του Κολονού και το Διευθυντή του Σχολείου. Δυστυχώ δεν έγινε τίποτα, η κατάσταση συνεχίστηκε. Λίγε μέρε μετά το κορίτσι υπέστη δεύτερο ξυλοδαρμό, 5 Νοεμβρίου του 2021 υποβάλει μητέρα μύνση στον αρμόδιο Αγγελία Αθηνών. Ο Υπουργείο γνώριζε επίσημα, είχαμε κοινοποιήσει εξόδικο. Δυστυχώς δεν λήφθη κανένα μέτρο, ενώ το Υπουργείο γνώριζε εξ αρχής όλες τις συνθήκες, δεν έχει επικοινωνήσει με το παιδί ούτε καν κάποιος σχολικός ψυχολόγος, ούτε έχει επιληφθεί του συμπάντως κάποιος αρμόδιος. Σιγά μπρος λαμβάνουμε τώρα ψυχολόγους, θεολόγους θέλουμε. Τι να, κάνεις, ότι, τι να, να κάνουμε, αν σου πιστεύει. Κάση έχει εικόνες πάνω από, την, από τον πίνακα Λοιπόν, ο δικηγόρος εδώ λέει ότι έχει γίνει από τις 10 Οκτώβρη ε, και τι κάνει σε μια τέτοια περίπτωση, η οικογένεια ειδοποιεί το σχολείο και ειδοποιεί και το Υπουργείο της παραπάνω αρχέ. την πολιτική αρχή και τα, τις υπηρεσίες, πρέπει να ενημερωθούν. Αν ήταν ένα σωστό κράτο, θα έπρεπε στο Υπουργείο να υπήρχε ειδική υπηρεσία για αυτά Μπούλινγκ, κοινωνική λειτουργή σε όλα τα σχολεία, με το να βλέπει από πριν την διάθεση του ανθρώπου, του μικρού, του που μαθητή, φοιτητή, να κάνει μπούλινγκ, του θύματο, του θήτη, γιατί και ο θήτη θέλει βοήθεια. Γύρευε σε ποιε οικογένειε έχει μεγαλώσει και με τι αντιλήψει, τίποτα δεν υπάρχει από όλα αυτά. Και στείλαν εξώδικο. Ναι. Η κυρία Κεραμένο, ω αρμόδια υπουργό, βγαίνει στο Real Bike να απαντήσει για αυτό το θέμα mm. και λέγεται το εξώδικο που έστειλε οικογένεια. Για το συγκεκριμένο, σε μένα προσωπικά δεν, δεν, δεν έχει πέσει κάτι υπόψη μου, αλλά δεν, δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Αλλά οτιδήποτε έρχεται στο Υπουργείο, στο Πρωτόκολλο, ξέρετε, έρχονται χιλιάδε επιστολέ κάθε μέρα. Αυτέ προωθούνται αρμοδίω προφανώ στη Διευθύνση Εκπαίδευση, στου αρμόδιου, στα, στα αρμόδια όργανα κ.ο.κ. Το, το Υπουργείο, όπω σα είπα, έρχονται χιλιάδε επιστολέ κάθε μέρα. Να δούμε πού είναι συγκεκριμένα και να δούμε τι έχει γίνει το συγκεκριμένο. Αλλά, αλλά με μεγάλη χαρά να παραθέσουμε συγκεκριμένα στοιχεία για να το εξετάσουμε. Σα λέω, υπάρχουν χιλιάδε εξοπλιστέ. Που συνέχεια. Εκατοντάδες που τη μέρα. Εντάξει, τι να ασχολείσαι με τόσο όγκο εργασίας. βάζει. Θα πεθάνουν και κάποιοι το, Τι να κάνουμε Εντάξει, εξώδικο. πήγες να, να κάνεις το μάθημά σου ε, ε, η παιδεία σκοτώνει καμιά φορά Βάζει το εξώδικο που έστειλε Η οικογένεια που το κορίτσι της Χτυπήθηκε, δεν ήταν απλό μπούλινγκ Την πατήσαν κάτω Με τα εκατοντάδε εξώδικα που έρχονται στο Υπουργείο. Πώ πάνω. Πρέπει να στο μυαλό τη όλα αυτά και πώ αξιολογεί την κάθε κατάσταση χωριστά. Δηλαδή, αν υπήρχε υπηρεσία στο Υπουργείο τη Κεραμέα που φροντίζει για την παιδεία και είναι και άριστη η ίδια όπω και όλη η κυβέρνηση, να λάβει αυτό το εξώδικο, να το δει. Δεν θα είχε αυτοκτονήσει ο 14χρονο. Θα είχαν προλάβει αδίσθηκα, την θα οσυρή θα κατάσταση. Δεν θα το είχε φάει γιατί των υστέρων. Θα είχαμε προλάβει κάτι άλλο, Λε, ρε, παιδε παιδε είναι, άλλο παράδειγμα ήταν. Ναι. Αν λειτουργούσε από πριν Αν υπήρχαν υπηρεσίες Και βγαίνει υπουργό και λέει Ακού Κα αν τι να κάνω εγώ <laughs> Bad luck Θα Πιο εξοργιστική και απάντηση Από αυτήν για ένα σοβαρό θέμα Ζωής, όχι μάθησης Όχι παιδεία που είναι μπάχαλο Μην πω την άλλη λέξη από τον πι Ζωής, εδώ μιλάμε για να, να ζουν τα παιδιά Γιατί οργιάζουν ειδικά στις λαϊκές γειτονιές Οι συμμορίες με στα σχολεία Αυτά δεν αντιμετωπίζονται. Προφανώ με εξώδικα, και δεν αντιμετωπίζονται με ένα Υπουργείο που δεν ξέρει που πάνε τα εξόδικα. Και αν έρχονται και που πήγανε. Και, και λέει, αν, ή, αν ήρθε σε μένα προσωπικά. Δεν είναι κυρία μου να ήρθε σε μένα προσωπικά κατά το εξόδικο. Δεν είναι το θέμα μα αυτό. Το θέμα είναι να το πρόβλημα. Να έχει μια υπηρεσία από κάτω που να τα λαμβάνει αμέσω, να, να τα προλαμβάνει... αξιολογεί, να τα κάνει, να τα κοιτάει όλα. Αυτά από την κυρία Κεραμέο που δεν σοβαρό... Πώ δεν, δεν είπε, στο το του. Τόσο ήταν. Ή το ήθελε κοντά ο Θεό του. Το, ο το ο επόμενο είναι αυτό. Τέλειωσε το, το, το, το λάδι του. Αυτό το κατάλαβα. Και πού θα τέλειωνε το λάδι, τι κάνει. Το κατάλαβα. Αλλά εκεί γύρω σε τέτοιου τύπου ε, α, απαντήσει. Για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τα της... γελούδια που πάνε. Των δυτικών χωρών. Να Το bullying, η βία μέσα στα σχολεία είναι θέμα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλε τι χώρε. Και είναι μια κοινωνία που αλλάζει συνεχώ. Αυτό είναι κάτι δεν το είχαμε παλιότερα, όντω. Αλλιώ έχει φτιαχτεί το Υπουργείο Παιδεία όταν φτιάχτηκε και οι θεσμοί του και οι σειρέ του και οι προτεραιότητε του, αλλά πράγματα αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ναι, εδώ όπω βλέπει, είμαστε στο προστινίκη αυτό που λέμε. Ναι, το προστινίκη, ναι. μένει ακόμα. Μένει και. αντίληψη. Ναι, είναι ο κόρη. Κάντε το πρωτόκολλο να πρωτοκολληθεί ένα υπάλληλο να και το. Και βλέπουμε, ναι. Ναι, ήρθε το εξώδικα, στείλαν και ένα εξώδικα για ένα παιδάκι το είχανε Ναι. Αυτό στα γυμνάσια, στα πανεπιστήμια. Ξεκίνησε σήμερα το πρωί να πάει ο φοιτητή στο Απιθύτα για μάθημα. Είναι στο νοσοκομείο τώρα. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Επειδή επιμένει και είναι ένα πείσμα και ένα τσαμπουκά τη κυβέρνηση τη πολιτεία να σπάσει το τσαμπουκά στο Απιθύτα. Και γίνονται αυτά τα διστοπικά εκεί πέρα. Εδώ και καιρό, όχι μόνο τώρα. Και αυτό που γίνεται στο Απιθύτα δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι για να το διδάσκουν. Γιατί αν νομίζει κανεί ότι έτσι τώρα έχουν κάνει συγκέντρωση εκεί φοιτητέ. Λογικό. Είδαν τον συμφοιτητή του. Με αίματα κάτω να τον παίρνει ασθενοφόρο. Ένα τύχημα βλέπει στο δρόμο, γίνεσαι μάρτυρα από την άκρη του ματιού και σοκάρε όλη μέρα. Μέ στο πανεπιστήμιο. Με τον συμφοιτητή του κάτω να τον μεταφέρει ασθενοφόρο, πώ θα είναι το ρόλο αυτή εκεί. Πώ ήταν προχτέ που ξανά που τον σέρναν στα μάρμαρα των άλλων που τον τραβολογούσαν και έλεγε πονάω, πονάω. Πώ πέρυσι. Νομίζω, που έγινε νομίζω αυτά. ότι με αυτά θα ρίξουν το, ηθρικό, το ηθικό των φοιτητών. Με αυτά και με αυτά. Ή Εν... θα παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι σε άλλο πανεπιστήμιο. Και θα το λύσουν να ξετσουμίσουν. Δεν αλλάζουν το αυτά. Έτυχε. Έτυχε. Το επιτυχαίνει τον ήθο, αποτέλεσμα το σκέφτονται. Καλά σχολή... το πάει Θεοδωρικάκο. Δηλαδή, ενώ στο, στο δόγμα Θεοδωρικάκο το πάει καλά. Δεν έχει παρεκκλήσει παρακλήσεις πολλέ. Απλά δεν έχει την ηλεκτρική υπερβολή που έχει ο αυτό γιατί ο άλλο είχε και τα θέματα. Τα, τα γνωστά. <laughs> γνωστά Θέλει να εξωτερικεύει. Να εξωτερικεύει ε, <laughs> το το είχε πει δεν ξέρω τι του είχε πει ο Μαζί με την αγωγή του είχε πει να τα λε: Μην τα κρατά μέσα, σ' σε σκοτώνει, δεν τα βλέπει. Και σκότωνε του έξω. Ναι, ναι, Εντάξει, είναι και αυτό μια. Η αυτή η εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια ήταν αυτό mm. το ψωκό. Γιατί στο πανεπιστήμιο δεν υπήρχε αυτό Είναι μια εξωστρέφεια. Ναι. Πολύ. Το απολαύσαμε είναι η αλήθεια. Βγάλτε από μέσα σα ό,τι Τι έχει μέσα σα. Το Globe έχει μέσα σας Αυτό έχει. Βγάλτε το. Ναι. Κάποιοι Στα... το απολαμβάνουν μέσα του το Globe. Ναι. Δεν είναι θέμα μα όμω αυτό. Όχι. <laughs> άλλο είναι το θέμα <laughs> μα. Στα... Στου Δήμου, η αύξηση των τιμολογίων των ηλεκτρικών εταιριών ΔΕΗ και των υπολείπων παρόχων. Του έχει φτάσει εκτό. Γιατί ο Δήμος δεν είναι μόνο Δημαρχείο, είναι και άλλα κτίρια, <Στοί> σχολείο, ναι, ναι. τα σχολεία και όλα τα υπόλοιπα. Φοηθητικά κτίρια, έρχ... Δημοσίευμα. Ναι, ναι, ναι, αρχίες, ναι, ναι αρχίες, αρχίες, τα σχολεία. Το βασικό που γίνεται. και η μάθηση. Χωρί εξώδικο. Μη στείλετε εξώδικο, εκεί δεν λειτουργεί το Υπουργείο. Ε, έρχονται λογαριασμοί τρελοί. Ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Κερατσίνη που ήθελε να κόψει το ρεύμα μια από του παρόχου νηπιαγωγείο και γυμνάσιο δημοτικό. Σήμερα το πρωί βγήκε ο Πελετήτης στο Open, ο Δήμαρχος Πάτρας, και περιγράφει πολύ γλαφυρά και ανάγλυφα τι ακριβώς γίνεται με τα σχολεία στην Πάτρα. Το λογαριασμό τον έχουμε πληρώσει ήδη. Εκείνο το οποίο όμω είναι είναι ότι ποιο ο λόγο, Αν καθίσουμε και δούμε του προπολογισμού που έχουμε φτιάξει, καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι προπολογισμοί φεύγουν εκτό και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχουν χρήματα στα ταμεία μα για να πληρώσουμε του λογαριασμού. Η Πάτρα έχει 257 σχολικά συγκροτήματα. Αυτά τα σχολικά συγκροτήματα με το ρεύμα που κληθήκαν να πληρώσουν, ήδη τελείωσε ο προπολογισμό τη χρονιά του. Το ίδιο ισχύει με την ε, Up, που έχουμε δει που έχουμε βιολογικού καθαρισμού, αντιοστάσια, το ίδιο συμφωνεί με το παμετωπονοσιακό στάδιο, έχουμε τα νομικά μα πρόσωπα που επίση έχουν εγκαταστάσει. Άρα τι σημαίνει αυτό ότι για τα συμφέροντα των λίγων αυτών οι οποίοι κερδίζουν, διότι η τιμή πραγματική του ρεύματο δεν είναι αυτή που, που, που καλούμαστε να πληρώσουμε. Η αξία του είναι μόλι το 15 πέμπτον αυτό που θα έπρεπε και επειδή κάποιοι θέλουν να κερδίσουν και να κάνουν την. Ζωή του πολύ εύκολη, κερδοσκοπούν πάνω στο λαό μα σε όλα τα επίπεδα και στο Δήμο μα και στου Δήμους μα. Και επομένω μπαίνει το ερώτημα για ποιο λόγο και ποιον προστασία είναι αυτοί οι οποίοι μα κατακεραυνούν με ένα αγαθό το οποίο κατακτήθηκε από την ανθρωπότητα. Να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ρεύμα. Εδώ, βέβαια, ο πολύ φρέσκο ανθρώπινο και ουσιαστικό λόγο του Δημάρχου Πάτρα περιγράφει το πρόβλημα όπω κάνουν όλοι οι Δημαρχοί. Δεν μένει εκεί όμω. Πάει και παραπέρα, το θέτει ω θέμα κερδοφορία, όπω όπως είναι δηλαδή ένα θέμα συνολικά, ολιστικά. Έθεσε το θέμα του ρεύματο ολιστικά ο κ. Πελεττήδη. Δεν ξέρω πώ θα το αντιμετωπίσουν οι Δήμοι, τι ενίσχυση θα πάρουν, αν φτάνει αυτή η ενίσχυση και πώ θα λειτουργήσουν από Σεπτέμβρη τα σχολεία. Και φαντάζομαι πόσα, πόσα χρήματα είναι ορθό. Δηλαδή, τόσα σχολεία που είπε τώρα περίπου. 250 θέλουν. Δεν σκέψω τι ιδέα. Από 10% 100, εγώ θα σου πω ναι. να έχει αυξηθεί το, στο κάθε σχολείο λογαριασμό. Εκεί που νοριακά έτσι κι αλλιώ. Ε, βλέπω, έγινε μια έρευνα πάλι πια Ποια εταιρεία είναι, νομίζω, Σου. Ναι, αυτή είναι. Ε, και έχει τα ποιοτικά στοιχεία κτλ, κτλ. Ρωτάει τον ελληνικό λαό και μέσω τη έρευνα βγάζουμε το συμπέρασμα τη γνώμη για τον ΝΑΤΟ. Θετική 10%. Μάλλον θετική 24% άθροισμα, 34%. Δεν πάει καλά. Γιατί, πολύ στραχώ Μάλλον αρνητική 23%, αρνητική 37%. Δηλαδή, 34% θετική σε αυτόν τον τόπο, 60% αρνητική γνώμη για τον ΝΑΤΟ. Απίστευτο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Απίστευτο. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και δεν έχει δώσει δικαιώματα. Όχι. <laughs> δεν έχει δώσει δικαιώματα. Είναι Ούτε το μας. δικαίωμα τη ζωή σε κάποιου δεν έχει δώσει. Αυτό το αφαιρεί όσο μπορεί με yeah. διάφορου τρόπου. Γιατί ο ελληνικό λαό κατά του ΝΑΤΟ, Δεν το καταλαβαίνω. Η προπαγάνδα. Γιατί είναι ελεγχόμενα τα μέσα ενημέρωση από την αντιπολίτευση. Αυτό. Γιατί. Και η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστεράς και αυτό. Ορίστε. Δεν βλέπουν ότι το ΝΑΤΟ είναι ένα οργανισμό ανα, αναπτυξιακό όπου πηγαίνει. Τίποτα, τίποτα. Γιατί χτίσει, ισοπεδώνει. Δεν μπορεί να το κόπεδω, δεν μπορεί να χτίσει. Την Πολύντα ωραία. Ισοπεδώνει. Ιράκ. Ναι, αλλά χτίζεται το Ιράκ όμω τώρα. Ναι, η Συρία, έδω, ισοπεδώθηκε. Εκεί είναι και μαζί. Δεν είναι μόνο, <laughs> δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ. Δεν θα φτιαχτεί όπω θέλουν οι Σύριοι, όχι. Ένα αυτή που το, το έριξε. Συγγνώμη. Όπως... Ο Οργολάβος έχει το πρωτοδικαίωμα στο οικόπεδο. Συγγνώμη. αντιπαροχή. Το, το πήραν αντιπαροχή. Θα πάρει ένα διαμέρισμα. Καλά, ναι. θα πάρεις, Στο υπόγειο. Κάτω. Πέμπτο υπόγειο. Κάτω από το χώμα πάντως Θέλω να πω ότι δεν ξέρω. Κάτω το χώμα σίγουρα. Βγήκε χθε ο Ερντογάν και λέει Δεν θέλω να ξαναδού το μυτσοτάκι. Ρωτάνε τον εκπρόσωπο Τόσο Τόσο, τόσο στραγάλει. Δεν είναι ψέμιση η Μιγδάλια. Στραγάλει, Και έχουμε τόσο αρχίσει όλοι με στραγάλει. Η διπλωματία του στραγαλιού να πάει στραβά. Τον έστειλε η Έριξε νέα. την καρδάρα κάτω. Πολύ τσαπίστηκα με αυτό το θέμα. Βγαίνει λοιπόν εδώ. Δεν θα Ερδογάν. ξανακάνω. Δεν θα δοκιμάσω άλλο χαλβά. Ηρέμησε και σε κρίσιμη ηλικία πια. Ε. Ε, βγαίνει ο Ερντογάν και λέει Γιώργη Μητσοτάκη. Που είναι, δεν συνηθίζεται στη διπλωματία. Προφανώ είναι ταραγμένο από το ταξίδι στην Αμερική. Είναι brutal. Το κάνει για του δικού του λόγου. Όλα μαζί γιατί έχει εκλογέ. Και ρωτάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση που στην οποία ανήκουμε. Εκτό από ναι. τον ΝΑΤΟ, είμαστε και στην Ευρωπαϊκή. Ε, το Πώς το μα. Πώ έχετε να το σχολιάσει όλο αυτό, και λέει κάτι χαλαρό. Οι δύο χώρε θα τα βρούνε και κάτω. τώρα γιόκ, <laughs> χαζομάρε. <laughs> Γιόκο τσόκο. Τι, τι γιόκ Τσόκο. Δεν μα υποστηρίζει. Στον κόμμα δεν χωράει στο δικό. Γιατί δεν είναι, κάθε ρευτάκι. Ναι, <laughs> <Ε, με>, για <laughs> χάσομα, παιδιαρίσματα. Βρείτε τα ευρύτερα. Βρείτε τα ρε παιδιά, τραμπονιάστε. Ο Στόλτερμπεργκ του ΝΑΤΟ πριν κάνω χρόνο. Ωραία. Που λέει: Μπαίνει η Τουρκία και στέλνει πρόσφυγε ή μπαίνει στα υδατά μα με το Ουρτ Ρέιτ που έφτανε αέρα. Είχε φτάσει μέχρι την Κρήτη σχεδόν κάρπαθο και λέει: Ευρύτερα. Ευρύτερα τα πράγματα. Τα είναι yeah. ο ένα που παραβιάζει. Εμεί δεν έχουμε παραβιάσει ούτε βλέψει. Βρείτε τα. Τι να βρούμε, εμεί δεν θέλουμε κάτι. Πώ δεν είπε να κεράσουν χαλβά, να τα βρείτε. Φτιάχνο χαλβά τώρα. Φτιάχνο χαλβά, εντάξει, ετοιμαστείτε να τα βρείτε. Συνταγή Eminem. Έμεινε με ντογάν. Πώς λέγεται. Έμεινε. είναι άλλος ε, σωστό. Εμηνέ, εμηνέ ε, εντάξει, πε ότι το Τονίζεται πες αλλού. Ναι. Και λέω κάτι δεν μου αρέσει τσοποστά". Το είπα και πριν. Ναι, ναι. Να σε καλά που με διορθώνει. Δεν μπράβο. πειράζει. Ναι, μπορεί να τραγουδάει κι αυτή ραπ. <laughs> Ξέρω. Με <laughs> τη μαντήλα. Με, ναι, Και, <laughs> <laughs> και μετά Ναι, όντω. Χαλβαδό ραπ. Να βάζετε στραγάλια Δεν θα Ό,τι ξέρουμε. Το Έναν? Στόλι, σε ποιο κανάλι. Ήταν στο Sky. Α, γιατί η εμφύληση συνήθω γίνεται σε πάνελ. Ναι, ε, πού άλλο θα Ποιο, τι, Οικό Όχι, όχι. Α, αυτό δεν είναι εμφύλιο. Αυτό είναι, είναι ταυτοπροσωπία. <laughs> δεν θα τσακωθεί ο ένα οικό με τον άλλο άλλον. Την να χωρίσουν τι. Γι' αυτό λέω. Ο εμφύλιο θα ήταν αυτό. Είναι ο Νίκο Βέρκο, δημοσιογράφο τη Αυγή, στο ένα μ, χαράκομα ναι. Και είναι η Σοφία Βούλτεψη, υπουργό, στο άλλο χαράκομμα. Από το πάλι πώ ήταν. Το Μαλί ήταν μια χαρά. Δεν έγινε να ξεμαρτύρει. Κάνει ασφάλια, το λάθο εισαγωγικά ο Σβέρκο να τη ρωτήσει για τα pushbacks που κάνουμε στο ε, τώρα, Αιγαίο. Δεν σύμφωνα κάνουμε, με. δεν είπε ναι, ναι, ναι, Όχι, δεν κάνουμε. Ε, σύμφωνα ε, με, ε, σύμφωνα ε, ε. με την ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με κανάλια, BBC, οργανισμού του ΟΗΕ. Οργανισμού που είναι εκεί οι οργανισμοί και βλέπουν τα pushbacks που πάνε για να βοηθήσουν του πρόσφυγε. Όχι οργανισμοί ε, μη κυβερνητικοί. Α, κρατικοί α, οργανισμοί πολυεθνικοί οργανισμοί ναι. που δεν έχουν λόγο να στηρίξουν ή να κατηγορήσουν μια κυβέρνηση. Άντε οι μη οργανώσεις, εγώ να εγώ ότι μπορεί ότι μπορεί να παίζουν για που παιχνίδι που και πάλι những những το γιατί βλέπω, είναι σοβαρά ξέρω. όλα σοβαρά όλα κάνει Λοιπόν το αυτό το những ο Σβέρκος και γίνεται το γίνεται Όταν πριν δύο χρόνια έγινε αυτό με τον ευρώ. Πούσπαξ, τι γίνεται, κυρία Βολτευσή. Εσεί επιμένετε στα γενικά προσκλητήρια. Την χάρη δεν θα σα αφημάνουμε, κύριε Σβέντα, που μου κάνετε και το θυμωμένο. Με τα Πούσπαξ, θα μα πείτε τι γίνεται επιτέλου. Θα σταματήσετε να μιλάτε. Απ' να μιλάτε για να μην κάνετε δεκα ώρε την ίδια Εμεί αυτό το οποίο κάνουμε. Σα ακούνε, δεν πειράζει. Μέχρι να είναι επιτυχημένοι! Μέχρι να είναι επιτυχημένοι! Μέχρι να είναι Συνεχίστε! Κοίτα μανία! Κοίτα μανία! κάνει μια συγκεκριμένη ερώτηση. δεν αφήνει να απαντήσει. Αυτό που λέτε για 15 ακούστε. Πούσπαξ δεν υπάρχουν, ούτε έχουν αποδειχθεί. Ε, γιατί εδώ πέρα, όπω καταλάβατε, όλοι κατάλαβαν τι, ακρι... πια... τι ακριβώ επιδιώκεται για τη χώρα. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, τη ε, αυτοί χώρα. οι οποίοι κάνουν. Ε, λοιπόν, ε, να μα πει, όχι κατάλαβαν. Ο, ο άνθρωπο είναι φασισμό αυτό, που, είναι φασισμός αυτό είναι που γίνεται. Λείσαι Λείσαι Λείσαι αυτό είναι, είναι φασισμό. Όταν δεν αφήνει τον άλλον, είσαι φασίστα. Όταν δεν απαντάτε, κυρία Πόλτευσι, εγώ δεν είμαι υποχρεωμένη να απαντάω που θέλετε εσεί, τα ψέματά σα. Κυρία Πόλτευσι, όταν θα Δεν μα ενδιαφέρει τι Τι λένε κάθε φορά για το Frontex. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Δεν έχει αποδειχθεί. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Χώρα είστε έτσι. Έλα, Παναγία, Κύριοι, πρέπει να κλείσουμε Ελάτε μπορεί Δεν μπορεί να να να να Είναι τροπή για τη δημοσιογραφία. Η ντροπή τη δημοσιογραφία είναι ο κύριο Έχω έρθει να μιλήσω. Δεν έχω μιλήσει και τώρα μου λες τη λέει Ρε η κυρία Βέρκο. Όχι, όχι, όχι και δεν έχει μιλήσει. Όχι και δεν έχει μιλήσει. δεν έχει μιλήσει. Δηλαδή μην τρελαθεί. φράση χωρί να, αυτό... να παρέμβει ο κύριο Βέρκο δεν υπήρξε. Σε... Και αυτό, α... αυτό δεν είναι διάλογο. Μη δικαιολογεί. Θέματα. Απάντησε εν τέλει. λέει 10 Απάντα μία για να μην 10. όχι. όχι. Ε, ανακοίνωσε πριν το σωματείο στην Κόσκο ότι ναι. υπέγραψαν συλλογική σύμβαση εργασίας αυτό που είχε συμβεί πριν 3-4 μήνες πότε ήταν μες το χειμώνα ήταν μια καλή αρχή αλλά ολοκληρώθηκε τώρα συλλογική σύμβαση το εργασίας φέρνουν αποτέλεσμα οι αγώνες, μόνο αυτοί φέρνουν αποτέλεσμα Είναι με κάποιες προϋποθέσεις δεν χρειάζεται να κοπεί ένα άνθρωπο στη μέση για να φέρουν σε αποτέλεσμα οι αγώνες, αλλά ναι Ναι. φέρνει αγώνας αποτέλεσμα ο αγώνας έφερε αποτέλεσμα και έχουν συλλογική σήμαση αυτό που ακούμε ας ακούσουμε λίγο την είπαμε να κλείσουμε έτσι Μουάκαλ του γασά σκαν ρυθυσгам ραπランクνα λαμπογιανα πα Εذا ηνανητε οψιλορητης κι ο Άνδης ο Κόνδωρας κι ο Αιτός ο Αβλός μαζί με την Λύρα ήμε το ψελοβνό Είναι μια εκτέλεση που έχει και ελληνικά μέσα έχει τα την δικιά τους γλώσσα κάτον στην Νότια Αμερική και είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε με αυτό Τα υπόλοιπα αύριο Ας παίξει λίγο να το πιάσουμε Χαράκι ναι Χαράκι Κάθετε Κάθετε Κάθετε Ναϊτό I'm gonna Εδώ σα αποχαιρετούμε. Να ευχηθούμε να είναι καλά τα πράγματα πάνω στη Θεσσαλονίκη με τον φοιτητή. Και όπως να είναι και καλά να στην υγεία του, του να μην χρηθεί, χτυπηθεί όπως, άλλο παιδί. Όπως και να έχει και τώρα να μείνει και να βγει σε μία ώρα από το νοσοκομείο ηθικός του της κρότου λάμψη σε ευθεία βολή. Είναι κυβέρνηση, Υπουργείο, Αστυνομία, Θεοδωρικάκος, Κεραμέος, Μητσοτάκη. Δεν λύνονται έτσι τα θέματα, τα προβλήματα. Θα έχουμε χειρότερα. Κάτι πρέπει να γίνει για να μην έχουμε αυτά τα χειρότερα. Έτσι τελειώνουμε με το τραγούδι όλε διαφημίσεις και μετά μακαζή. Για χαρά. Και να και εγώ uh no. Cie ta krustała, cie krustała. I love